Καλής και φιλιά του ραδιομεσικού καλής Καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή μας Ex Libris με θέμα το βιβλίο και την ανάγνωση. Ελπίζω η εβδομάδα που μας πέρασε να ήταν καλή για όλους σας και να διαβάσετε και κάποιο βιβλίο. Ε, όπως πάντοτε μπορείτε να αφήνετε μήνυμα στο φόρουμ μα στη σελίδα της εκπομπής και να μου λέτε για βιβλία που σας άρεσαν ή που δεν σα άρεσαν ή για βιβλία που θα θέλετε να τα συζητήσουμε στην εκπομπή. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω το βιβλίο μου, είναι λίγο μεγάλο, είναι χίλιες σελίδες Είμαι στη μέση περίπου, ελπίζω μέσα χρήτο Πάσχα να το έχω τελειώσει Για να το συζητήσουμε, είναι μέρος μιας μεγάλης σειράς Θέλω να τη συζητήσουμε αφού την έχω ολοκληρώσει, να είναι ολοκληρωμένη η άποψη που θα έχω ε, δεν ξέρω αν σας αρέσει και σας να διαβάζετε βιβλία που είναι σειρέ που εκτιλήσονται σε... Πολλούς τόμους δηλαδή, σε άλλους αρέσει, που, γιατί ο συγγραφέα έχει το χρόνο να ξετυλίξει την ιστορία, να ανάπτυξει οι καλύτερα χαρακτήρες σε μέρη κλπ. Άλλοι πάλι δεν τα προτιμούν, προτιμούν το βιβλίο, να, η ιστορία να ολόκληρη να τελειώνει σε ένα βιβλίο. Θα Συζητήσουμε λίγο σήμερα για αυτό το θέμα καθώς και για κάποια άλλα και ότι άλλο είναι στην εβδομάδα να καλυσπηρίσω να την Ελένη τον Κώστα, τον Νίκο που είναι ήδη συνδεδεμένοι και μας ακούνε καθώς και τους υπόλοιπους ε, ανώνυμους θα έλεγα Κροατές ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περάσουμε ένα ευχάριστο δύορο πάμε στο επόμενο τραγουδάκι και συνεχίζουμε a burning violin Dance me through the panic till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand Touch me with your glove Dance me to the end of love Dance me to the end dance me to the yeah. end Leonard Cohen, Dance with the End of Love. Ε, λίγο διαφορετικές οι σημερινές μου επιλογέ από ό,τι σα έχω συνηθίσει. Ε, ναι, σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από τα κλασικά κομμάτια. Μην ανησυχείτε, θα επανέλθουμε. Ε, να σας πω ότι έγινε. Και, ε, εκεί που τακτοποιούσα κάποια πράγματα, ε, έπεσα πάνω σε κάποιε Παλιές κασέτες, πιστεύω θυμάστε ότι είναι οι κασέτες έτσι. <laughs> λοιπόν, κάποιες κασέτες από αυτές που γράφαμε μαθητές και φοιτητές για τα πάρτι. Και έτσι είδα κάποια παλιά αγαπημένα τραγουδάκια και σκέφτηκα έτσι να κάνω ένα μικρό χωρίς ιδιαίτερο θέμα, χωρίς σύνδεση. Θυμήθηκα μερικού. Τίτλους, μερικά στάνταρ, χιτάκια από τα πάρτι που είχαμε και έτσι σήμερα θα σας ε, παρουσιάσω κάποια από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσουν οι ε, επιλογέ Έτσι Αν δεν σας αρέσουν μπορείτε ελεύθερα να μας ε, γράψετε στον τοίχο, στο τσάτ, έτσι και να το λάβουμε υπόψη μας για τις επόμενες εκπομπές. Για να συγχωρήσουμε όμως με τα βιβλία ε, Λέγαμε προηγουμένως ότι κάποιοι συγγραφείς ε, γράφουν τα βιβλία τους ε, σι, ε, Μάλλον έχουν σειρές βιβλίων Και ενώ κάποια άλλοι όχι Και σχολιάζουμε ότι σε κάποιους αρέσει αυτό Σε κάποιους ε, δεν αρέσει Έχει πλειονεκτήματα και μειονεκτήματα ε, το τελευταίο καιρό τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει και εγώ ότι ε, πάρα πολύ συγγραφείς. Ε, Βγάζουν τα βιβλία τους σε, σε τόμους, την ιστορία την χωρίζουν σε βιβλία και την παρουσιάζουν. Ε, ή ακόμα και αυτό να μην είναι, ε, βγάζουν βιβλία τα οποία δύο, τρία και τέσσερα βιβλία που περιστρέφονται γύρω από το ίδιο θέμα και μια τριλογία όπως θα λέγαμε κλπ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά εξαρτάται από το πώ χειρίζεται το θέμα ο κάθε συγγραφέας. Ε, πολλοί όταν συζητάμε αυτά τα θέματα, μου φαίνουν, σαν παράδειγμα και το ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία και φυσικά μια, μια παγκόσμια επιτυχία, τον άρχοντα των δακτυλιδιών του Τόλκιν και μου λένε ότι ο Άρχοντα των δακτυλιδιών είχε εκδοθεί σε τρει ε, τόμους ναι αυτό είναι γεγονό. Όμω όμως ο αρχούτης των δαχτυλιδιών είχε γραφτεί εξ αρχή ολόκληρο. ο μόνος λόγος που εκδόθηκε σε τρει τόμους ήταν επειδή η εποχή που εκδόθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε ελλείψη, υλών ελλείψη ήταν δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη έτσι και στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως πολύ καλά ξέρετε όμως ε, οι εκδότες δεν μπορούσαν να ρισκάρουν να εκδώσουν ένα τόσο μεγάλο βιβλίο με μια. και έτσι λοιπόν το Λοκίν το χώρισε σε τρεις τόμους και το εξέδωσε με τη σειρά μου είχε γραφεί ολόκληρο δυστυχώς βλέπουμε όμως βιβλία τα οποία είναι κραμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ολοκληρώνονται και πολύ ο εγγραφέας φαίνεται ότι δεν έχει γράψει ακόμα το δεύτερο βιβλίο της σειράς δηλαδή ξεκινάει, γράφει και δεν ξέρει τι θα πει στο επόμενο σε αφήνει περίπου στη μέση και έτσι οι σειρές έχουν βγάλει ε, ανάλογα που έχει πετύχει καθένας, έχουν καλικό όνομα. Η πιο διάσημη σειρά είναι, φαντάζομαι, δεν ξέρετε, το Game of Thrones, που είναι και τηλεοπτική σειρά του Μάρτιν, στο οποίο είναι αρκετά βιβλία και έχει δεχθεί κριτική με το σκεπτικό ότι τη, λόγω της επιτυχία το τράβηξε σε περισσότερα βιβλία από ό,τι ε, περίμεναν αρχικά και έβαλε και στοιχεία μέσα, τα οποία απλώς ε, γέμισαν κατά κάποιο, άλλο τη, κατά κάποιο τρόπο την πλοκή χωρίς να προσφέρουν ε, τίποτα και έτσι έχει δεχθεί κριτική για αυτό. Ε, βέβαια υπάρχουν και πλονεκτήματα όταν γράφεις σειρέ βιβλίων το μεγάλο πλονεκτήμα είναι ότι έχεις χώρο χώρο να αποτύξεις χαρακτήρες χώρο να εμβαθύνεις την πλοκή χώρο να Εν περιγράψει καλύτερα από πιο εκτεμένε περιγραφέ κλπ. κλπ. Γι' αυτό το βλέπουμε είναι πολύ κοινό σε αυτό που λέμε στη φαντασία επιστημονική, επική ή οτιδήποτε άλλο φαντασία που περιγράφει έναν κόσμο επομένω εκεί πέρα θα στον χώρο. Ε, Δεν σημαίνει όμω αυτό ότι μπορεί να σου καλύψει τι αδυναμίε. Αν σαν εγγραφέα έχει αδύναμου χαρακτήρε, κακή πλοκή, ε, ε, κακές περιγραφές δεν σε σώζει το δεύτερο, το τρίτο δεν σε σώζουν τα πολλά βιβλία ή εκτεταμένοι ή πολλές σελίδε περιγραφών ε, Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συγγραφείς που με σε σε σελίδε καταφέρνουν να να χτίσουν ατμόσφαιρα, χαρακτήρε και να περάσουν τα μηνύματα του με ριστουρικματικό τρόπο. Ε, ένα πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, αν και δεν είναι σε αυτό το είδο, ε, το πασίγνωστο παγκόσμιο παιδί, το άνθρωπο και ποντίκια, α πούμε, το Στάινμπεκ. Αν το δείτε, είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, ελάχιστε σε σελίδε, όμω ε, οι χαρακτήρε, αυτά που περιγράφει κλπ. νομίζω ότι δεν στέλνουν σε τίποτα από βιβλία πολύ μεγαλύτερα. Πάμε στο επόμενο τρακουδάκι και επανερχόμαστε. Ροξέτ, λοιπόν, listen to your heart από τα αγαπημένα τραγούδια πάντα τα παρόν στα πάρτι μας. Ε, για να συνεχίσουμε λίγο είχαμε πει για τις ε, σειρές οι οποίες ε, έχουν το πλεονέκτημα δεν είναι στο συγγραφέα χώρον από την ιστορία. Έχουν όμως και μειωμένη εκτήματα όταν ο συγγραφέας δεν μπορεί να το χειριστεί πολύ καλά όλο αυτό και ε, δημιουργούνται ε, προβλήματα στους ε, αναγνώστες τώρα η, το άλλο ίδιο φυσικά είναι αυτό που γνωρίζουμε ή γνωρίζαμε μέχρι τα τελευταία χρόνια μια ιστορία ένα βιβλίο τέλος δεν έχει ούτε προηγούμενο ούτε συνέχεια γιατί μην ξεχνάμε τώρα είναι της μόδας και τα, να λέμε τα προηγούμετα prequel όπως τα λέμε και στα ελληνικά ε, να γράφει στους κρεφές κάτι που διαδραματίζεται πριν την ιστορία που πριν από και που άρεσε την ιστορία που μας παρουσιάσει. Ανάλογα με την επιτυχία τη σειρά, αυτό κακό. Δεν είναι απαραίτητα, έτσι, αλλά ε, πριν να το χειρίζει, εκεί, εκεί καλά δεν μπορεί να είναι και ξεκάρφωτο. Τώρα, στο αυτόνομο βιβλίο, ε, στο αυτόνομο βιβλίο έχει το μεγάλο πλονέκτημα για τον αναγνώστη ότι ε, παίρνει το βιβλίο, το διαβάζει, έχει ολοκληρωμένη άποψη για όλο το έργο, του αρέσει ή δεν του αρέσει. Ε, δεν, τον, δεν μένει μια απορία με συνέπεια να είναι υποχρεωμένο να αγοράσει δεύτερο ή τρίτο ή οτιδήποτε βιβλίο. Ε, βέβαια και για τον συγγραφέα το πλονέκτημα έτσι ότι ε, μπορεί να έχει πιο συμμαζεμένη, να το πω έτσι, δουλειά να κάνει. Ε, βέβαια αυτά, είναι και λίγο προσωπικέ ε, προτιμήσει. Ε, υπάρχει και κάτι ενδιάμεσο και ενδιάμεσο είδος αν θέλετε μάλλον Προσέγγιση, να το πω πιο σωστά η οποία είναι η εξή ο Άνες ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, γράφει μια σειρά βιβλίων αυτόνομων, ανεξάρτητων τα οποία όμως έχουν ένα κοινό υπόβαθρο ίσως μοιράζονται κάποιες ε, κοινέ ε, γραμμές πλοκής ή ιστορίες ή ε, κάποιο ίδιο μέρο και το οποίο στην ουσία αποτελούν μια ε, όχι σειρά, πάλι μια τριολογία ή θα λέγαμε, ε, μια θεματική ενότητα, νομίζω είναι ο σωστότερος ε, όρο. Και συνήθω, όχι πάντα, αυτά περιστρέφονται γύρω από ιστορικέ περιόδου ή ιστορικά γεγονότα. Και αυτά, ιστορικές περιόδους οποία πατάει και, στου, και στις δύο προηγούμενε προσέγγιε. Και πλονεκτήματα και αυτή και μειονεκτήματα. Πλονεκτήμα ότι ε, μπορεί να αναπτύξει καλύτερα ε, την ιστορική περίοδο. Υπάρχει μια καλύτερη συνοχή, μια σεκρότηση. Ε, μειονεκτήμα δεν μπορεί να συνεχίζει την από το ένα βιβλίο στο άλλο. Το κάθε βιβλίο πρέπει να είναι αυτόνομο, να τελειώνει και ε, επίσης ο αναγνώστης ε, πρέπει να μπορεί να τα διαβάσει ε, όχι με τεσένα να τα διαβάσει με τυχαία σειρά και πάλι να μην ε, του λείπει κα, ε, κάτι να μην υπάρχουν ε, ε, και να, είναι, μην υπάρχουν ακόμα χειρότερα, αυτό που λέμε αποκαλύψει πλοκή, τα spoiler που λέμε. Φανταστείτε, α πούμε, σε ένα βιβλίο, διαβάστε ένα βιβλίο και να, α, ναι, να σα αρέσει, να πείτε, α, διαβάσω και το προηγούμενο που εξέδωσε ο συγγραφέα και να ε, διαπιστώσετε ότι ήδη σα έχει αποκαλύψει τη μισή πλοκή του βιβλίου. Κάπου θα χαθεί. Επομένω και εκεί χρειάζεται μια τέχνη. Ε, μια εξαιρετική τριλογία που έχω ολοκληρώσει, που έχω διαβάσει. Βάση. Πολύ καλά δουλευμένη. Είναι του Νίκου Θέμελι ε, που αποτελείται από τρία βιβλία: ε, ε, το, το πρώτο ήταν η αναζήτηση, το δεύτερο ήταν η ανατροπή και το τρίτο ήταν η αναλαμπή ε, με αφορμή την ιστορία κάποιων ανθρώπων, κάποιων οικογενειών παρακολουθεί την ιστορική θα λέγαμε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής ε, πορείας του ελληνισμού έχει πολλά και λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία μέσα και σε ταξιδεύει πραγματικά από την εποχή της τορκοκρατίας μέχρι τη ε, μικρά καταστροφή και συνεχίζει ε, είναι πολύ ωραία τριλογία, προσωπικά τα συνιστώ να τη διαβάσετε και όπως πάντοτε επειδή είναι ανεξάρτητα πως είπαμε τα βιβλία μπορείτε να ξεκινήσετε από το πρώτο και αν, αν δεν σας άρεσε, απλώς θα έχετε διαβάσει ένα βιβλίο να καλείς περίσσου εδώ τον Γιάννη, τον Τζον και τον Θερβάμα που ήρθαν στην παρέα μας καλώς περίσσου να είστε καλά να έχετε ένα καλό σαββατοκύριακο ε, σε αντίστοιχη μια αντίστοιχη τριλογία δεν την έχω ολοκληρώσει αλλά την έχω στο πρόγραμμα είναι του Γιάννη Καλπούζου που αποτελείται από το Ιμαρέτ το άγιο και Δαίμονες και το Ουρανόπετρο ε, νομίζω ότι είχε μεγάλη επιτυχία αυτά τα βιβλία το πρώτο μάλιστα είχε πάρει και βραβείο και θα σου πω λίγα πράγματα περισσότερα καθώς ε, χθες ε, τον είχαμε εδώ το Καλπούζο το πάμε στο επόμενο τραγουδάκι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Ελέγκέη <σομίου> The ocean, even just a memory, a snapshot in the family album. Floyd λοιπόν, another brick in the wall. Ε, Πασίγνωστο λεπτό και αυτό. Ε, να καλησπέρισω και τη σπηρού που μόλι ήρθε στην παρέα μας και ήρθε πάνω στην κατάλληλη ώρα. Ε, να συγκεκριστήσω εγώ, εγώ λίγο όμως με τον Καλπούζο. Ε, χθες λοιπόν, ε, γι' αυτό με χάσατε... δεν με στο chat ή στο forum... είχα πάει το απόγευμα στην παρουσίαση... του τελευταίου βιβλίου του Καλπούζου... με τη τίτλο Τι αγαπώνει δικό σου»... αλλά το οποίο που κυκλοφορήσα πριν από λίγε μέρες... Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον σε παρουσίαση. Ε, δεν μπορέσα να μιλήσω Πολύ με τους εγγραφέ Είχε πολύ κόσμο είχε, Επειδή έχουμε και Προεκλογική περίοδο Είχε και το πολιτικό κόσμο Θα έλεγα Και ε, δεν ήταν η κατάλληλη ώρα ε, Άλλωστε η παρουσίαση ήτανε, Είχε και δουλειά ο άνθρωπος Ήταν μαζί του Και ο ιδιοκτήτης Και η διευθύνηση του έμβουλου Στον εκδόσον ψυχογιός που, μπει, που εκδίδουν πλέον τα βιβλία του Καλπούζου και ευτυχώς ε, στην πόλη μας ε, έχουμε ε, έχουμε βιβλίο πολλοί από το κυνηγάνε πολύ με παρουσιάσεις βιβλίων, με δρόμενα και γενικά κάνουν ό,τι μπορούν ε, για να προωθήσουν ε, το βιβλίο Έτσι λοιπόν, ε, ε, ήρθε, που μας παρουσίασε το βιβλίο του ε, είναι συντοπίτης ο Γιάννης Καλπούζος, κατάγεται από την Άρτα και του έχει γράψει την τριλογιά του που είπα προηγουμένω που απαρτίζεται από τα βιβλία ε, «Η Μαρέτ, Άγιοι και Θέμονες και Το «Η Μαρέτ» λοιπόν ε, διαδραματίζεται στην, περιοχή, στην πόλη και στην ευρύτη περιοχή της Άρτας την ύστερη περίοδο της τουρκοκρατίας, λίγο χρόνια δηλαδή, πριν από του Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση. Ήταν ένα ε, εξαιρετικό βιβλίο, ε, έδινε με πολύ όμορφη προσέγγιση και με ενδιαφέρον και στην πλοκή, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο, έδινε όλο το ιστορικό υπόβαθρο και τους ε, χαρακτήρες τη εποχής, περιέγραφε τους ανθρώπους ε, και περιέγραφε ρεαλιστικά τους ανθρώπους, ούτε οι όπως κάνουν άλλες συγγραφεί ούτε νοστολογικά, ένιοντας ότι έχει να με πραγματικούς ανθρώπους. Επίσης, το υπόδρο για αγαπούν την ιστορία, όπως εγώ, ήταν πάρα πολύ ψαγμένο και δουλωμένο και σου έφτιαχνε μια ρεαλιστική εικόνα. Και όπως είπατε, περιοριζόταν στη στήρα, θα λέγαμε, λαογραφία ή θεωγραφία, στο ιστορικό ε, στην ιστορική πλευρά του μυθιστορήματος είχε και μια απλοκή η οποία σου κρατούσε το ενδιαφέρον μέχρι από Μέχρι το τέλος του βιβλίου. Και αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο και το οποίο το συνιστώ να ξεκινήσετε από εκεί. Μετά είναι το Άγιοι και Δαίμονε, το οποίο δεν το έχω διαβάσει ακόμα, είναι στη σειρά που διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη και το Ρονόπετρα διαδραματίζεται στην Κύπρο. Το κοινό στοιχείο που συνδέει αυτά τα βιβλία είναι ο ελληνισμό και ο τρόπο ζωή των Ελλήνων την εποχή αυτή τη ε, τουρκοκρατίας και είναι θα έλεγα εξαιρετικά δοσμένα και ε, αν θα, θα μου επιτρέψετε να πω και ε, ότι είναι αντικειμενικά γραμμένα δεν χαϊδεύει τα αυτιά κανενός έτσι δεν πρόκειται για βιβλία όπως πολύ συχνά βλέπουμε βιβλία συγγραφέων που αναφέρονται σε αυτή την περίοδο πρόκειται για βιβλία εθνικής κατήχησης έτσι ο οποίος θέλει να διευάσει αεροϊκές πράξει και λοιπά και λοιπά, πάει κάποιο, μιλάμε για βιβλία που περιγράφουν ε, ανθρώπους, που περιγράφουν γεγονότα, έτσι, από εκεί και πέρα που συλλεταρμινεύσει καθένα σε δική του δουλειά. Και έτσι λοιπόν ε, είχαμε αυτή την τύχη χθε και σε συνέχεια κάτι που είχα πει στην προηγούμενη, που πήγα, όχι, δεν πήγα τα βιβλία που έχω τον κλοπούζω να μου τα υπογράψει, έτσι, πολλοί το κάνουν, ε, αλλά εντάξει, εγώ δεν ήθελα να κουβαλάω, ε, βιβλία να μου τα υπογράψει, ε, δεν, ε, το συγγραφέ θα το θυμάμαι, οι του συγγραφεί θα του θυμάμαι πρέπει, μέσα από το έργο του, μέσα από τα λόγια τους. μία, προσωπικά τουλάχιστον μία υπογραφή, μία φιέρωση, σε μένα δεν λέει και πολλά, ε, πράγματα, σε άλλου λέει όμως και τα καθιστά και συλλεκτικά αυτά τα βιβλία, όπω λέγαμε. Ε, Νομίζω αρκετά είπα για το θέμα. Λοιπόν, κα, καλύτερα, όπως είπατε, η Σπυρού, η Σπυρού, ε, που είναι και μέλος από τη βλέπω εδώ του τσάτ μας, το μας ε, είναι η κοπέλα που είναι πίσω από τους ε, που σας είχα παρουσιάσει σε μία από τι προηγούμενες εκπομπές και μάλιστα την Παρασκευή. Είχανε και γενέθλια το site που φιλοξενεί τους βιβλιοσκόλη στο spoiler alert είχε τα γενέθλιά του και τους ευχόμαστε και από εδώ χρόνια πολλά και να συνεχίσουν αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που κάνουν σε βιβλία και ταινίες και μα ενημερώνουν και μας διασκεδάζουν. Συνεχίζουμε με το επόμενο τραγουδάκι και τα ξαναλέμε. Ευδετάικερ λοιπόν, χαμός γινόταν θα πάρτι με αυτό, ε, δεν ξέρω εντάξει εσείς μπορείτε να είστε από τα παιδιά που κανείς είχα πάρτι, έτσι, εμείς όσταν λίγο θορυβόδι, ε, εντάξει ήταν εποχές τότε, αλλά τέλος πάντων. Ε, ας συνεχίσουμε με το θέμα μας. Πρώτος θα είναι από τα τελευταίε εκπομπέ λοιπόν στου βιβλιοσκόλοι και σε καλή μας επιρροή παρουσία σε δύο βιβλία που έχουν σχέση με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ε, το δεν είναι το δυτικό μέτωπο, πασί γνωστό, παγκόσμιο βασίλειο, επιτυχία και φυσικά και το δικό μας εξίσου γνωστό και αγαπημένο, το ματωμένα χώματα τη Δήλου Σωτηρίου. Ε, και φέτος το 2014 ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος φέτος είναι 100 χρόνια από την οραξή του και σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές όσο θα πλησιάζουμε στην επέτειο θα κάνουμε μια παρουσίαση με σχετικά βιβλία για τον πρώτο παγκόσμιο όπως ξέρετε είμαι, αγαπώ πολύ την ιστορία το ιστορικό μεθυστόρημα τα βιβλία της ιστορίας και της στρατιωτικής ιστορίας γιατί όχι και ένα από ε, μια φορμή που ψάχνω πάντοτε υπάρχει. Ε, σήμερα, λοιπόν να πούμε για το ιστορικό γεγονός της ημέρα, σήμερα είναι 6 Απριλίου, ε, σαν σήμερα το 1941 άρχισε η επιχειρήση Μαρίτα ή αλλιώς η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Μετά την ε, αιραινή αντεπίθεση των Ιταλών στο Αλβανικό μέτωπο, η οποία Είχε, ε, θα μου επιτρέπεις να πω τραγελαφική κατάληξη για τους ε, Ιταλούς ε, ε, οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να παρέμβουν χωρίς να έχουν ιδιαίτερη διάθεση αλλά αναγκάστηκαν να παρέμβουν γιατί δεν γινόταν αλλιώ. Και έτσι λοιπόν 6 Απριλίου ξεκίνησε η επιχείρηση Μαρίτα δηλαδή η καταλήψη της Ελλάδας από, το... από τους Γερμανούς. Ε, δεν τα αποτελέσματα τα ξέρετε είχαμε ότι όσο ό,τι ήταν ανθρωπίνος δυνατό να γίνει από τον ελληνικό στρατό έγινε από εκεί και πέρα η εξέλιξη ήταν μοίρα έτσι δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω ε, οργανώθηκε μια τελευταία γραμμή αντίστασης στην ε, Κρήτη και χρειάστηκε μια δεύτερη επιχείρηση η επιχείρηση Μερκούρ ε, την οποία την ξέρουμε όλοι η μάχη της Κρήτης ε, στην οποία και αυτή είναι μια από τις κορυφαίε στιγμές της Παγκόσμια στρατιωτικής ιστορία. έτσι να λέμε και τα δικά μας και ε, όταν κατέρευσε και το μέτωπο στην Κρήτη μετά ε, πλέον είχε Καταληφθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Τα με μεγάλα τμήματα του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού στρατού, κατάφεραν να στην Αλεξάνδρεια. Η Αίγυπτο τότε ήταν Αγγλικό πρωτεκτοράτο, όπου συνέχισαν τον αγώνα. Έτσι και οι ελληνικέ μονάδε διακρίθηκαν πάρα πολλέ φορές μέχρι την απελευθέρωση τη Ελλάδα. Ε, Συγχωρήστε με αυτή την μικρή ιστορική αναφορά, αλλά σα είπα η ιστορία είναι ε, από τα αγαπημένα μου από τα καμένα μου θέματα υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία σχετικά με, το, με τη στρατιωτική ιστορία, με τις συνέπειες για την Ελλάδα, και λοιπά και λοιπά. αλλά αυτά θα ήθελα να ήταν λίγο περισσότερο σε ε, ε, θεματικές εκπομπές και λίγότερο σε... Σε γενικέ εκπομπέ ένα-έναν ίσω είναι και λίγο ξεκάρφωτα, ενώ όλα μαζί αποκτούν μια, ε, πώς να το πω, μια συνοχή, μια συνέχεια, ε, που θα μου επιτρέψει να σα τα μεταφέρω καλύτερα. Ε, να σας πω ένα, τώρα για μια και συζήτημα γενικά λίγο για το δεύτερο παγκόσμιο. Ε, δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει το «Ταξιδεύοντας στην Αγγλία» του Νίκου Καζαντζάκη. Ε, ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν εκεί του, όταν ε, ξεκίνησε ο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμος, αυτό το 40 που λέμε εμείς, το 1939, με την εισβολή ε, το χέτρα στην Πολωνία και την κήρυξη του πολέμου από την ε, πλευρά τη. Ε, ε, Γαλλία και της Αγγλίας έτσι τότε ήταν η του επίσημη άξη του Δεύτερου Παγκοσμίου ε, ήταν εκεί λοιπόν ο Νίκο και στο τέλος του βιβλίου του περιγράφει το κλίμα και ε, αυτά που επικρατούσε είναι πραγματικά αυτό που λέμε ε, ανεκτιμήτες ε, ιστορικές ε, μαρτυρίες πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μα και συνεχίζουμε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 the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day the music died And they were singing Bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry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 Αμερικαν καμπάνι, Ντόν Μακλίν. Και εδώ είναι ολόκληρο το τραγούδι, όχι κουτσορεμένο όπω το κάνουν συνήθω, έτσι μπορεί να σα Αλλά έχω ξαναπεί την απόψη μου ότι προτιμώ να τα παίζω ολόκληρα και α είναι λίγο μεγαλύτερα και ήταν η η κανονική εκτέλεση όχι αυτή με τη Μαντώνα που έγινε πολίτης μετά. Δεν λέω καλή Μαντώνα μας εντρόφισε στα μαθητικά και στα αυθεντικά μας χρόνια αλλά προτιμώ την είναι αυθεντική εκτέλεση έτσι. Λοιπόν, όπως μου θύμισε πριν από λίγο και οι φίλοι μας εισπύρου από τους βιβλιοσκόλικες αυτό το Σαββατοκύριο στην Αθήνα ήταν το ComicDom το οποίο είναι η απόλυτη θα λέγαμε εκδήλωση για τους Phantom Comics στην Ελλάδα ε, τα κόμικ είναι μια τεράστια κατηγορία από μόνα. Ε, ξεφεύγουμε από τη λογοτεχνία είναι μια ανεξάρτητη μορφή Τέχνης συνδυάζουν Και, τις, και το οπτικό αποτέλεσμα Και το συγγραφικό ε, Κομμάτι Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ε, Φυσικά οι περισσότεροι Όταν λέμε κόμιξ Έχουμε έρθει σε επαφή με τα κόμιξ ε, Σαν παιδιά Μέσω των παιδικών κόμιξ Των καρτούν στην τηλεόραση Όμως ε, αυτή η τέχνη ε, Απευθύνεται και σε ενηλικό κοινό Και ε, έτσι και εμένα μου ωραίσουν τα κόμικ. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο θα έλεγα να παρακολουθώ. Είναι πάρα πολλές σειρές των κόμικ πάρα πολλά τα είδη. Δεν έχω το χρόνο να τα η αλήθεια και, ε, και αυτά υποφέρουν από το, το θέμα του κόστους. Είναι πολλά τα τευχή που οι είχε εξελίσσονται αναγκαστικά σε πολλά τα ευχή. Δεν ζητάμε για ένα δύο τευχή. Και σιγά σιγά έβινε ένα θέμα κόστους. Ιδιαίτερα παλαιότερα που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εισαγωγή ε, πολύ συγκεκριμένα μαγαζιά που ειδικεύονταν ε, στο θέμα ήταν ε, και πάρα πολύ, όταν ε, ακριβά θα έλεγα, τουλάχιστον για το φοιτητικό μου το υπολογισμό <laughs> ήταν ε, ε, ακριβά. Τώρα βρίσκεις ε, πιο εύκολα από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω για τις τιμές, ε, όπως είπα δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ. Ε, αλλά από ό,τι ξέρω πλέον πολλές σειρές επιτυχημένες ε, πιο παλιές τις βρίσκεις ε, πολύ εύκολα σε ε, πολύ χαμηλές τιμέ και στο διαδίκτυο όπου βρίσκεις και αρκετά ε, δουλειές που ρουσιάζονται δωρεάν από φαν ε, από τόκιο οποίες είναι καθόλου αξιόλογες Θέλω να σταθώ εδώ πέρα σε ένα ελληνικό κόμικ το το που λέγεται χρονικά του δρακοφίνικα του Γιάννη Ρουμπούλια. Ε, γιατί στέκομαι σε αυτό, γιατί αυτό το κομίκ έγινε ταινία. Έγινε, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή η οποία χρηματοδοτήθηκε ουσιαστικά από τους φαν, από το, από το κοινό μέσω αυτών των προγραμμάτων που μπορείς να συγκεντρώσει λεφτά και όχι από κάποια εταιρεία. Και είναι η πρώτη ελληνική ταινία επικής φαντασίας ε, βέβαια και από ό,τι ξέρω έχει παρουσιαστεί σε αρκετούς κτιμηματογράφους ε, και με επιτυχία θα έλεγα ε, ήταν γεμάτες η αίθουσα από ό,τι έχω διαβάσει. Ε, δυστυχώς ε, δεν την έχω δει δεν έχει φτάσει εδώ στα μέρη μες και δεν βλέπω να φτάνει Επομένω, το μόνο που έχουν ελπίζω για να παρακαλέσω αν, αν ακούνε κάποιοι από τους συντελεστέ. Ε, αυτό να βγει γρήγορα και σε DVD για να το χαρούμε και οι υπόλοιποι τη επικής φαντασία στην Ελλάδα όταν λοιπόν υπάρχει φαντασία και θέληση μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε ε, αυτά τα αποτελέσματα τα ήταν πραγματικά όταν ε, ξεκίνησε να ασχολούμαι με την υπική φαντασία φοιτητή ε, πλέον ε, δεν υπήρχαν καν βιβλία στα ελληνικά έτσι ε, ή ήξερες αγγλικά και ασχολούσουν με την επική φαντασία ή τίποτα δεν ασχολούσουν ε, βέβαια αυτό άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου και σήμερα υπάρχουν ε, πολλοί αξιόλογες μεταφράσεις από όλα τουλάχιστον τα κύρια, τουλάχιστον τις επιτυχημένες, μεγάλε μεγάλες σειρές που υπάρχουν στο εξωτερικό, τα βρίσκει σε μετάφραση και στην Ελλάδα. Όμως η απόψη μου είναι ότι ποτέ δεν είναι κακό να γνωρίζουμε και κάποιες ξένες γλώσσες και κάποια πράγματα καλό είναι ε, να τα διαβάζουμε και στο πρωτότυπο, αν μπορούμε, είναι τέλο πάντων ε, να έχουμε μία επαφή και με την ξενογλώσση, λογοτεχνία. Ε, δεν θέλω να μειώσω ή να υποτιμήσω εδώ πέρα το τεράστιο έργο που κάνουν οι μεταφραστές έτσι και το είναι δυνατόν να, να γνωρίζουμε ε, πάρα, τουλάχιστον περισσότεροι από εμάς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και όλες τις πιθανές και απίθανε γλώσσε. Ε, τα αγγλικά είναι μία ε, γλώσσα πολύ κοινή, εντάξει, ότι είναι σε αγγλική λογοτεχνία. Μπορεί να το διαβάσει, ε, όμω υπάρχουν τόσε γλώσσε, γερμανικά, ισπανικά, αγγλικά. Εκεί πέρα σαφώς θα απευθυνθούμε σε κάποιο μεταφραστή. Και στα βιβλιοφιλικά φόρουμ και τα site είναι συχνά ένα θέμα συζήτηση. Κατά πόσο η μετάφραση έπιασε, ήταν επιτυχημένη, έπιασε το κλίμα. Να το πω έτσι, το πρωτότυπο ε, ήταν η φράση που χρησιμοποιήθηκε επιτυχημένες ε, ή αν έγιναν λάθη, πολλές φορές τη μετάφραση των ονομάτων ε, μπορεί να μην μα μας άρασε. Αντίθετα, κάποιε μεταφράσει ονομάτων έγιναν κλασικέ, δηλαδή μεταφραστής μεταφραστή στου άθλιου. Α πούμε, ο, ο, ο, ο, ο, ο μεταφραστής που τον Βαζόν τον μεταφραστεί ελληνικά σαν Γιάννη Αγιάννη, είχε την αποθέική έμπνευση. Έτσι ήταν. Ε, ε, Πετυχημένο, τόσο πιο, πιο πετυχημένη μετάφραση ονόματος δεν πιστεύω να έχει γίνει στην ιστορία της ελληνικής μετάφρασης και ένα που με ενοχλεί όταν διαβάζω μεταφράσεις από τα γλυγά κυρίως που κατέχω και καλύτερα ως γλώσσα και κάνει μπάμα α πούμε, ότι ο μεταφραστής δεν ήξερε το δικείμενο το οποίο μεταφράζε, δηλαδή, κάποιες εκφράσεις το έχουν ξεφύγει τελείως και λες ε, καλά, ε, στο αυτόματο το έβαλε ή δεν, δεν το διάβασε και απίσης μετά, ας πούμε, και ένα πολύ κλασικό λάθος που το επισημαίνουμε και το συζητάμε μια φορά, πόσες φορές θα διαβάσουμε για τον τελευταίο δείπνο καλός ή κακός, στα ελληνικά το λέμε ο μυστικός δείπνος. Στα αγγλικά το λένε the last supper. Όταν μεταφράζουμε, ας έχουμε υπόψη μας ότι συζητάμε για το μυστικό δείπνο. Έτσι, κακό, ούτε είναι, δεν είναι τραγικό το σφάλμα. έτσι; ε, Καλό όμως, σε μια προσεγμένη κατάταλα δουλειά, όταν βλέπεις κάτι τέτοιο όμως, ε, όσον αφαι, αφαιρούν κάτι. Θέλει λοιπόν λίγο να... Ε, σχολήσει με το αντικείμενο και όταν δεν γνωρίζουμε μία έκφραση ε, ρωτάμε δόξι του Θεού τη σήμερινή μέρα δεν ξέρεις δε να κάνω ρωτήσεις μια εκφραση ρωταμε Το του θεου τη σημερινη μερα δεν χρειάζεται να ρωτησεις μια απλη αναζητησεις στο διαδίκτυο, στο Google και θα σε διαφωτίσει έτσι ε, δεν θυμάμαι τώρα σε βιβλίο τι διάβασα ένα, ο, ο χρυσός του χαζού Fulls Gold που είναι ο σιδεροπερίτης ε, στα ελληνικά έτσι ψάξτε το λίγο έτσι δεν είναι πειράζει αυτό που λένε αμαρτήες και αυτές συγχωρούνται κάποιες φορές κάποιες άλλες όχι, αλλά μια και με το θέμα της αμαρτίας, ακούστε και αυτό Πάντα είναι Μαρτή, λοιπόν, Πέτσο ε, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, ελπίζω να συμφωνείτε ε, να καλείς περίσω εδώ πέρα και το Λουκά, ο οποίος μετά από καιρό θα κάνει στι 9 η ώρα ακολουθεί ε, με την εκπομπή του, ε, CDs, βινήλια και μαγνητοτενίες, μάλιστα, ελπίζω να θυμάστε τι είναι οι μαγνητοτενίες έτσι. Λοιπόν, να του ευχηθώ καλή εκπομπή από τώρα είμαι σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά. Και φυσικά μετά στι 10 ακολουθεί ο Δημήτρη με τι ε, μουσικέ του διαδρομέ. Ξέχασα να πω που έλεγα για το κόμικ τα χρονικό του Δρακοφίνικα που αποτέλεσε τη βάση για την πρώτη ελληνική ταινία επίκη φαντασία ότι η ταινία ονομάζεται Αθάμαστους και είναι μια παραγωγή του Θάνου Κερμίτσι. Υπάρχουν πολλοί συντελεστέ βέβαια, δεν προλαβαίνω στην κομπίνα αφερώလို့ σα θα έπρεπε για την ταινία όμως με μια κλειά αναζήτηση θα δώσω όπως ξέρετε θα δω, δίνω πάντοτε ε, μετά και τα link και τα τέτοια αλλά στο youtube με μια αναζήτηση για τον Αδάμαστο ή χρονικά το τρακοφίνικα θα βρείτε και τα τρέιλερ της ταινία. παρακολουθήστε τα τουλάχιστον ε, αξίζ, αξίζει το κόπο αξίζουν ε, λίγο την προσοχή σας ε, και να μην σας αρέσουν θα έχετε δει τουλάχιστον θα λέτε ότι είδατε την πρώτη ελληνική σε αυτό το τομέα λοιπόν έλεγα για... προηγουμένως για τις μεταφράσεις ότι ξεφεύγουν σε αρκετέ μεταφράσει, κάποια ε, λάθη, κάποια βλεψίε που σε κάνουν ε, να απορρεί. Ε, και λέγω ότι δεν, ε, ε, δεν, εύκω, δεν έχω καμία διάθεση να κατακρίνω του μεταφραστέ, έτσι. Ε, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Ε, θέλω ε, όμω, ε, πιστεύω ότι όταν αναμάζει να μεταφράσει ένα βιβλίο και το οποίο ε, και ειδικά όταν πρόκειται για κάποιο εντάξει, πιο ε, τεκμηριωμένο για ε, μια περισσότερη τεκμηριοση, ένα ιστορικό μυθιστόρημα α πούμε ή κάτι ε, κάποιο καλά δεν συζητάμε για το εμπιστομονικά έτσι κάποια εποχή σε κάτι ε, καλό είναι να είμαστε λίγο διαβασμένοι. Τώρα η μετάφραση, η μετάφραση είναι μια τέχνη από μόνη τη. Jetzt ανάλογα με τον τρόπο που θα μεταφράσει ένα διάλογο, μια σκηνή μια μεταγραφή ο μεταφραστής, μπορεί να δώσει ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα από αυτό που θέλει να ε, περάσει μια δελείως διαφορετική αίσθηση στη σκηνή από αυτή που θέλει να δώσει ο συγγραφέας και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, θέλει πρώτα πολλά ε, εκτό από αριστή γνώση της γλώσσα, δεν φτάνει μόνο η αριστή γνώση Γλώσσες, πρέπει ο μεταφραστής να έχει και λογοτεχνικές γνώσεις έτσι, να ρέει ο λόγος του και πολύ συχνά οι μεταφραστές συνεργάζονται με τους συγγραφείς, συνεργάζονται με τους εκδοτικούς οίκου και να μπορέσουν να φέρουν το τελικό αποτέλεσμα στο επίπεδο εκείνου που επιθυμεί και ο συγγραφέα και ο, ο εκδοτικό οίκος και που αξίζει για το βιβλίο όμως πριν από εδώ πέρα ότι και από ό,τι διαβάζω συζητήσεις και από ό,τι μερικές φορές έχω ευτυχώς λίγες και μόνος μου ε, δεν υπάρχουν αυτές οι προποθέσει. Δεν υπάρχουν αυτές οι προποθέσει και το αποτέλεσμα υπολείπεται ε, όχι μόνο του πρωτοτύπου, υπολείπεται και αντίστοιχων βιβλίων ε, του ίδιου. Ε, το ίδιο είδους. Ε, να σας πω τώρα και μία πρόσωπική ιστορία ε, όπως φαντάζεστε και φαίνεται και από το, το ψευδόνιμό μου με λένε Μιχάλη. Επομένως όταν ήμουν παιδί ε, και έξαν όλοι ότι μου αρέσει το διάβασμα ε, βρέθηκα με πολλαπλά αντίτυπα του Λιου, του Λιουβέρν Μιχαήλ Στρογκόφ έτσι, στη γιορτή μου θεωρούσαν όλοι την εταιρεία δώρο και έτσι βρέθηκα ε, κάποια στιγμή είχα, τρι, όχι, είχα τέσσερα αντίτυπα είτε, με φίλες του τροκόφ από διαφορετικές εκδόσεις και επειδή εντάξει, τότε είχα και περισσότερο χρόνο σαν παιδί τα διάβαζα έτσι, ε, με έκπληξη διαπίστωσα ότι δεν έγραφαν τα ίδια πράγματα μέσα ότι σε κάποια σημεία Εκτό ότι αλλιώ το απέδιδε ε, το ίδιο πράγμα ένα μεταφραστή ε, και αλλιώ άλλο, ε, κάποια σημεία, κάποιοι διάλογοι έλειπαν από ένα βιβλίο ήταν παρόντε σε κάποιο άλλο, κάποια σκηνή ήταν τελείω διαφορετική σε ένα βιβλίο, και εκεί άρχισα και εγώ να ψηλιάζουμε ότι, να δει εδώ πέρα, κάτι, κάτι γίνεται. Αυτέ οι διαφορέ, πω το ίδιο βιβλίο είναι. Και τότε, κάπως ενδιαφέρθηκα άρεσε να υποψιάζουμε και διαπιστώσω ότι ε, δεν είναι ακόμα και ε, πρωτότυπο ε, στην μητρική του γλώσσα είναι το δουλίο. μπορεί ανάλογα με την έκδοση ή με, τον, ε, ε, με την εκτύπωση ή οτιδήποτε ε, να έχει αλλάξει ελαφρά το κείμενο από κάποιο εκδοτικό οίκο ή από κάποιο επιμελητή ε, και τώρα τελευταία είχα μια συζήτηση ε, πολύ όλοι για όλα αυτά τα βιβλία που δίνουν προσφορά με, ε, με εφημερίδες ε, ναι, κάποτε να δεις μόνο στα DVD, τώρα να δεις να δίνουμε βιβλία με τι Εφημερίδε. Ε, εντάξει δεν θα να το σχολιάσω αυτό ε, όμως ε, πολλοί ανησυχουν ότι ε, μια συγκεκριμένη ερώτηση είναι ολόκληρο του δουλειό, είναι κανονικό μήπως έχει πέσει η για λόγους οικονομίας μήπως έχουμε πει, πει κάποια έχει γίνει μια μικρή λογοκρισία έχουν κοπεί πράγματα ε, είναι μια ανησυχία αυτό ε, και αυτό από μόνο του είναι μια ε, χόμπι να το πω έτσι είναι μια ανασχόληση από μόνο του να να το πεις ε, διαφοράς με το πρωτότυπο ή να έχει τόσο καλό μάτι ε, δυστυχώς εγώ δεν έχω ίσως τόσο καλό μάτι τις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν άλλοι που είναι εξπέρ σε τέτοια θέματα ε, επίσης ε, θεωμάζω τους που από μνήμιες μπορούν και να καλούνε όχι μόνο φράσεις αλλά ολόκληρα παραγράφους από σπάσματα από βιβλία είναι κάτι που ομολογώ ότι δεν το, ε, δεν το, έχω, δεν το, δεν το καταφέρνω ε, Ίσως επειδή και τρόπο που το βιβλίο περισσότερο με ενδιαφέρει το, το κλίμα του, η αίσθηση που αφήνουν, με ενδιαφέρει η, η πλοκή και στέκομαι λιγότερο στο, στην εκορυβίδια διατύπωση φράσεων, εκφράσεων ε, ή περιγραφών ε, άλλοι το περισσότερο στο λόγο, στη δομή του λόγου είναι αυτό που λέμε σε ένα βιβλίο ότι τα βιβλία είναι πολύ σχηδή είναι όπω οι άνθρωποι έχουν πολλέ όψει στην προσωπικότητά του και ανάλογα πώ θα τα προσεγγίσει κανεί ε, μπορεί να καλύψει διαφορετικά πράγματα σε αυτά. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Welcome to the Καλιφόρνια λοιπόν από το Σίγκλες να συνεχίσω λίγο με το θέμα των βιβλίων που δίνουν οι εφημερίδες μια και το θίξαμε ε, καλή προσπάθεια δεν λέω ε, όμως ε, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι έχω δει ο ίδιος, ε, πολλά από αυτά τα βιβλία είναι για λόγους κόσμος προφανώ. Επομένα με κατώτερη ε, ποιότητα ε, χαρτί πολύ, ε, ε, Στις ε, βιβλιοφιλικές το σελίδες το λένε εφημεριδό χαρτό έτσι. Είναι όντως πιο λεπτό από τα περιμένες από ένα κανονικό βιβλίο Πολλές φορές τα γράμματα είναι ε, μικρά Είναι εμφανής η ατέλεια στην εκτύπωση, στη βιβλιοδεσία ε, γενικά λίγα από αυτά τα βιβλία θα τα χαρακτηρίζει κανείς προσεγμένη δουλειά και αυτά που είναι προσεγμένη δουλειά συνήθως έρχονται λίγο άμα το δεν κανείς, έρχονται λίγο πιο ε, πιο ακριβά. Ε, και το κόστος των βιβλίων σχεδόν σε κάθε εκπομπή λέμε ε, δεν ξέρω το, το κόστος των βιβλίων ίσως ε, αν το δούμε από κοστολογική άποψης να μην είναι τόσο μεγάλο να είναι λογικό ε, αν το δούμε όμως από την άποψη της αγοραστικής δύναμης που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει και μας περιορίζει σαν αναγνώστες ναι είναι ακριβά τα βιλία τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα είδαμε μία πτώση να το πω έτσι στις τιμές των καινούργιων των βιβλίων το θέμα είναι ότι η πτώση αυτή ε, συνεχι... δεν συνεχίζει στη διάρκεια τη ζωής του βιβλίου ε, πρέπει να πετύχεις προσφορές από πολύ για να πάρει σε καλή τιμή να το πω έτσι πάντως τα 25 άρια που βλέπαμε για ένα καινούριο βιβλίο πριν από λίγα χρόνια δεν υπάρχουν πια τα καινούργια βιβλία κυμαίνονται και γύρω στα 20 ευρώ οι πιο τολμηροί έχω δει και κάτι 20 διάρια δεν νομίζω να έχουν και ιδιαίτερη ε, απήχηση όμως ε, κακά τα ψέματα και ακόμα και αυτό που λέω τώρα γύρω στο 18 16 ας πούμε ευρώ ίσω ε, είναι ακριβά με ποια έννοια ε, όταν πρόκειται για βιβλίο το οποίο είναι ε, ευρίας απήχηση, ευρίας κατανάλωση δεν μου αρέσει η λέξη αλλά εντάξει δεν γραφονται όλα τα βιβλία με σκοπό, ε, με σκοπό να δώσουν ε, κάτι, κάποια τεκμηρίους, κάποια πληροφόρηση κάποια, να αναπτύξουν είναι βιλία που γράφονται μόνο και μόνο για να ε, χαλαρώσει κάποιος δεν είναι κακό έτσι. και η χαλάρωση, η ευχαρίστηση η μία ωραία ιστορία που θα διαβάσει κάποιος ε, μπορεί να είναι αυτό ακριβώ που χρειάζεται, μπορεί να ε, έχει κάτι να όντως έχει κάτι να το προσφέρει ε, δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ε, κριτική σε αυτή τη φάση ε, όμως ε, πρέπει αντίστοιχη να είναι και η τιμή τους έτσι ε, ένα ε, όπως θα το πω ένα, ένα ευπόλυτο των 300 σελίδων, ε, δεν μπορεί να το κοστολογήσει 20 ευρώ τη ημέρα. Θα σου πω να καλείς περίσω τη ΡΕΑ που έχει συνδεθεί και στο τσάτ, να καλείς περίσω την Ελένη, την Ισαμπέλα και την Ευελίνα που επίσης μας ακούνε. Ελπίζω να σα κρατάμε μια ευχάριστη συντροφιά εδώ πέρα ε, να συνεχίσω λίγο με ένα θέμα που είδα ένα από τα blog που παρακολουθώ, στο, που είχαμε παρουσιάσει και στην εκπομπή, στο blog της Αλίκη στη χώρα των βιβλίων. Ε, είναι και μέλος εδώ στο Music Heaven η, η Αλίκη, όπω και η Σπυρού. Λοιπόν, στο blog αυτό είναι ένα ωραίο θέμα που έχουν αρχίσει και να το σχολιάζουν. Ε, βιβλία δέκα βιβλία μάλιστα που πρέπει να διαβάσει κανείς και μάλιστα τέτοιες ή μάλλον συγνώμη δέκα πιο αγαπημένα βιβλία και αντίστοιχε λίστες του τύπου και σχολιάζαμε για τι αντίστοιχε λίστε του τύπου 10 βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανεί, 100 βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανεί ή δεν ξέρω τι. Και βλέπεις σε πολλέ σελίδε, σε φόρμου, σε ομάδε, σε Facebook, σε Google Pass, σε γενικά σε ηλεκτρονικά δίκτυα για τέτοιε λίστε. Αυτέ είναι κατά την προσωπική μου άποψη καθαρά οι ε, και ειδικά στις λίστες αυτές που τίθεται μπροστά με το πρέπει ε, τι να πω, καταναγκασμός ποτέ δεν μου έρεσε η έχουμε έχω μια αλλεργία, ε, ξέ, πω, δεν όταν ακούω πρέπει, ε, κάτι με πιάνει ε, όντως υπάρχει το σωστό έτσι, δεν αρνούμαι ότι υπάρχει το σωστό σε πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής της προσωπική και λοιπά της ζωής μας υπάρχει το σωστό αλλά από το σωστό ε, το οποίο το αποδέχεσαι ότι είναι σωστό και ε, οφείλεις να το κάνει μέχρι το πρέπει ε, υπάρχει πιστεύω μια αρκετά σημαντική ε, απόσταση Ας πούμε, πρέπει γιατί πρέπει καταρχάς ε, ε, ποιο τα επέλεξε με με αυτό, η ανάγνωση έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν έχει αλλάξει, είτε μιλάμε για τα κλασικά, είτε και πεβλία, είτε μιλάμε για την ηλεκτρονική ανάγνωση, οτιδήποτε. Είναι μία προσωπική εμπειρία. Τώρα, το πόσο, και με τον περίπτωμα το μοναχική, πόσο μοναχική είναι, είναι στο χέρι μας. Τη σήμερου ημέρα, δηλαδή το διεκτύο, είδατε, υπάρχουν εκπομπές στη δική μου, υπάρχουν ιστολόγια, υπάρχουν φόρουμ ε, μπορεί κάποιος να, που διαβάζει να είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Το είπαμε από την πρώτη-δεύτερη εκπομπή να αναλύσαμε όλους τους τρόπους που μπορεί να διαβάζεις και να είσαι στο κέντρο του κόσμου να μοιράζεις αυτό που διαβάζεις με άλλους 500.000 ανθρώπους δεν είναι μοναχική, είναι επιλογή αντί θα είναι μοναχική όμως η επάφη να είναι προσωπική. Το βιβλίο που διαβάζεις εσύ δεν μπορεί να το διαβάσει άλλος για σένα. Και αυτό που αποκομίζει από ένα βιβλίο, είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει, είτε να αποκομίζεις γνώση, είτε διασκέδαση, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι καθαρά κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό και μιλάει σε ένα προσωπικό επίπεδο. Είναι μια σχέση μεταξύ βιβλίου, μεταξύ του λόγου του το του Θεσόλιος και του αναγνώστη. Και εκεί πέρα δεν χωράει πρέπει. Πρέπει να δημιουργεί γιατί, τι θα γίνει αν δεν διαβάσω το ΧΥΠΣΗ ΖΕΤ βιβλίο. Mm -hmm. Αυτός ο καταγκατασμός λοιπόν ε, δεν... Ε, ε, δεν στέκει και αυτοί που θέτουν και φτιάχνουν τις λίστες τους με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδούν λίγο το θέμα. Τώρα πάμε στο άλλο, αγαπημένα βιβλία όλοι έχουμε κάποια βιβλία που προτιμάμε, αλλά ε, αγαπημένα με, με ποια έννοια μπορεί κάποιο βιβλίο να είναι αγαπημένο και επειδή μα φέρνει μνήμες μπορεί να είναι αγαπημένο επειδή διαβάζουμε συνέχεια για αυτά που μα προσφέρει. Για πολλού λόγου, μπορεί να είναι αγαπημένο βιβλίο. Πολύ σωστά έχει επισημάνει και η αλήκη μα στο ιστολόγιο τη ότι είναι μια συνεχή και εξελισσόμενη διαδικασία. Έχω αυτή τη μέρα πεδία καπνευτικού αερίου μπορεί να είναι κάποια άλλα τα αγαπημένα πεδία και οι άνθρωποι και οι αναγνωστικές συνήθειες και οι προτιμήσεις μας αλλάζουν. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό ο άνθρωπος ε, να τουλάχιστον έτσι, να προσπαθεί και να αλλάζει. Ε, δεν συζητάμε. Πέρχε να είναι να Αλλάζει με λόγο και αιτία που λέω. Όχι να αλλάζει ανάλογα με το ποιο πλευρό ξύπνησε. Οι αλλαγές μοιραία έρχονται σε, σαν, σαν αποτέλεσμα μιας διανοητικής ε, διεργασίας. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ε, αποκομίζουμε κάτι από αυτό. Ε, θέλουμε δεν θέλουμε. Κάτι διαμορφώνει. Κάτι αλλά... Αν όχι αλλάζει, κάποια στοιχεία μας δίνει, κάποια δεδομένα μας δίνει. Ε, κάθε νόημο άνθρωπο λοιπόν, που σκέφτεται ε, λίγο τα πράγματα, σίγουρα επηρεάζεται από τα βιβλία. Και δεν είναι κακό ε, όταν, γι' αυτό λέμε το ειτόν, διαβάζουμε. Πρώτα απ' όλα ανοίγουν οι ορίζοντέ μας, ανοίγουν οι αντιλήψεις μα ε, και μπορούμε να δούμε πέρα από το στενό μας προσωπικό, να το πω, οικογενειακό. Γενικά, ε, ε, ε, περνάμε σε ένα ευρύτερο σε ένα ευρύτερο κύκλο βέβαια αυτό έχει σχέση και με το ποια βιβλία επιλέγουμε να διαβάσουμε άλλοι αισθάνονται πολύ βολικά εκεί που βρίσκονται τώρα και δεν θέλουν να αλλάξουν ιδέες, αντιλήψει, δεν θέλουν να ξεβολευτούμε να το, να το, να ξεβολευτούμε, να το πούμε έτσι Επομένω επιλέγουν να διαβάσουν πράγματα τα οποία του είναι οικία, γνώριμα και ευχάριστα και δεν ξεφεύγουν άλλοι πάλι τους αρέσει να πειραματίζονται, διαβάζουν από ή θέλουν να απλαιτεί του τους ε, πότε επιτυχημένα, πότε όχι ε, όμως π, ε, δεν αρνούνται ποτέ κάποιο, ε, κάποιο καινούριο ανάγνωσμα, κάποια καινούρια άποψη Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι The of the Rising Sun. <laughs> Είχα την τύχη να δω τον Ρίκ Μπέρντον όχι το βέβαια σε μια συναυλία του πριν από κάποια χρόνια ένα καλοκαίρι εδώ πέρα ε, ωραίες πνίμες σε αυτό το τραγούδι ε, να συνεχίσουμε λίγο για τα βιβλία τα αγαπημένα μα βιβλία ε, και πώς επιλέγουμε τι θα διαβάσουμε είπαμε προηγουμένως ότι το τι θα διαβάσουμε τι θα επιλέξουμε να διαβάσουμε είναι μια και η ανάγνωση αυτή αυτή είναι μια προσωπική επιλογή μια προσωπική σχέση ε, το τι θα επιλέξουμε εξαρτάται, ε, υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν θεματικά να το πω έτσι ε, ή διαβάζουν ένα συγκεκριμένο είδος π.χ. κάποιοι τους αρέσει το αστυνομικό μυθιστόρημα αστυνομική λογοτεχνία και διαβάζουν μόνο από αυτό Άλλοι του αρέσει το ιστορικό μυθιστόρυγμα και εξειδικεύονται σε αυτό. Πιστεύω όμω ότι οι περισσότεροι από εμά διαβάζουμε λίγο από όλα, θα λέγαμε που προσωπικά πιστεύω ότι είναι και το καλύτερο με την έννοια ότι έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικέ με διαφορετικέ με διαφορετικούς τρόπους έκφρασες, με διαφορετικές τεχνικές γραφής και εν πάση περιτώσω, σου δίνει αυτή η προσέγγιση ένα πιο πλατή ορίζοντα και μεγαλύτερες επιλογές έχεις να κάνεις στα βιβλία. Ε, να καλείς σου εδώ τη Σίλβια, τον Κρόστο Κωνσταντίνο που ήρθε και φυσικά την Τζάζη, την Ελευθερία, η οποία με έφερε εδώ πέρα και ελπίζω να της αρέσουν ε, οι εκπομπές, είναι η ηθική αυτεργούς. ξέρετε τα παράπονα τώρα, στην Τζάζη κατευθείαν όχι σε εμένα. <χω> λοιπόν, ε, για να συνεχίσουμε σε αυτό τώρα... Ε, Έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, αλλά και σε άλλους ανθρώπους που γνωρίζω και διαβάζουν ότι τα βιβλία που επιλέγουν πολλές φορές επηρεάζονται και από τη διάθεση στην οποία βρίσκονται. Βέβαια αυτό στον κάθε άνθρωπο βγαίνει διαφορετικά, είναι άλλοι άνθρωποι που όταν έχουν πώ να το πω βάρια, κακή τη διάθεση, επιλέγουν να διαβάσουν κάτι ανάλαφρο, κάτι χαλαρωτικό, κάτι, κάτι να ξεφύγουν. Είναι άλλοι που αντίθετα, ε, ακολουθούν μια πιο, έτσι χαριτολογώντα να την πω, ομοιοπαθητική προσέγγιση, όταν έχουν βαριά διάθεση, προτιμούν να διαβάζουν πιο ε, στενόχωρα, πιο σκοτεινά ε, αναγνώσματα, γιατί θεωρούν ότι ταιριάζουν με αυτή τη διάθεση και μπορούν να τα καταλάβουν καλύτερα. Πάντω όντω, είναι ένα θέμα... Διάθεση οπωσδήποτε το τι βιβλία θα διαβάζουμε γιατί βλέπει κανεί ε, και τώρα είναι εύκολο μέσω όλων αυτών των ε, δυνατότητων, μέσω διαδικτύου που παρακολουθούμε πιο στενά τη διαβάζουμε. Εύκολο να διαπιστώσει κανεί ότι κατά περίοδου ε, διαβάζει και διαφορετικά είδη. Δηλαδή, έχω δει και στον εαυτό μου ε, μπορεί μια περίοδο να διαβάζω σε ιστορικά ή σε οι, οτιδήποτε σε άλλες περιόδους μπορεί να αλλάσσονται να μην είναι τόσο σοφές ε, Ίσως ότι επειδή και, πο, θα υπάρχει και μια πιο πεζή ερμηνεία να το πούμε έτσι ότι όταν διαβάζεις ένα ιστορικό μεθυστόρημα και σου αρέσει έτσι δεν σου αρέσει εντάξει και, και σου αρέσει αυτό λες μετά, ας διαβάσω και όλο ενα στο ίδιο στυλ που, που μου άρεσε και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα βιβλία έτσι μπορεί να παίζει και αυτό ο παράγοντας αλλά εγώ ας πούμε πιστεύω ότι είναι οπωσδήποτε και θέμα διάθεσης. Είναι και θέμα μόδα, Ναι ε, είναι και θέμα μόδας όλοι επηρεαζόμαστε ε, από τη διαφημίση, της διαφήμισης στόμα, ε, στόμα το στόμα. Ε, οι διαφημίσει βιβλίων είναι πολύ κοινέ στο εξωτερικό τουλάχιστον και είναι και πιο, πιο κοντά στη διαφημίση για τα άλλα προϊόντα. Εδώ πέρα οι διαφημίσει βιβλίων είναι πιο, πιο απλέ, διαφημίζουν απλώ το, το βιβλίο. Ε, έχω διαφημίσει που είναι σαν να είναι τρέιλερ ταινία που παρουσιάζουν το τα βιβλία ε, πασυπηρετούς είναι ε, από τη μόδα ναι, δεν θα το έλεγα μόδα ακριβώ, ε, αλλά σίγουρα περιεριζόμαστε και αυτό ισχύει και για τα τραγούδια κάποια τραγουδία εντεχείται όπως λέμε επιτυχίες κάποιες ταινίες ε, το, το ίδιο ένας με τον άλλον, να τη δεις οπωσδήποτε το ίδιο είναι και, το, ε, και με τα βιλία που ένας παρακινεί τον άλλο να το διαβάσει επειδή του άρεσε πολύ επειδή είναι και κάτι ασυνήθιστο συνήθιστο τα πρώτα, πρώτα βιβλία που βγαίνουν από ένα ε, τελείω καινούργιο είδο ή που είναι σε κάποια από τα γνωστά είδη, έτσι, αλλά προσφέρουν μια τελείως διαφορετική ματιά ή οπτική. Συνήθως και μόνο, και μόνο λόγω του νεωτερισμού που έχουν καθιερώνονται και επιτυχάνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και υψηλές πωλήσεις και... Ε, δημιουργούν ίσως εκ του μηδονός ή ένα, συστήν, ένα είδος ε, να πω εδώ πέρα το κλασικό παράδειγμα έτσι που το ξέρετε όλοι ε, τη Στέφανη Μάγκερ έτσι με τα βιβλία της ε, για τους ε, βρικόλακες. Ε, θα λέγαμε ότι ανέστησε ένα είδο. Μετά τη Στέφανη Μάχερ βγήκανε γέμιστο τόπο με δύο βρικόλακε. Νομίζω ότι σε κάθε γωνία σε, σε, περιμένει και βρικόλακα να σου ενώ πριν, α πούμε, εντάξει, υπήρχαν δουλειά για βρυκόλακε επιθέτοντα σε πιο εξειδικευμένο κοινό. Τώρα ξαφνικά όλοι έχουμε βρυκόλακε, παιδιά, βρυκόλακε σε φίλου, έτσι, βρυκόλακε σε ό,τι παραλλαγή θέλετε. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν προσωπικά όλες αυτέ οι παραλλαγέ. Είμαι από του κλασικού του είδου. Αλλά μην μείνω στη Στέφανη Μάγκερ. Παραδείγματο χάρη το πασίγνωστο πλέον Νταν Μπράουν με το Κώδικα Νταβίνιζι ε, έδωσε μια λόγω της επιτυχίας του βιβλίου λόγω της πιο νεοτηρικής ματιάς που έριξε στο είδος της, πώς να το πούμε, όχι ακριβώ συνωμοσιολογίας, εναλλακτική ε, ιστορίας, να το πούμε έτσι, ε, έδωσε όθηση σε ένα ολόκληρο είδο βιβλίων που όλα έχουν από πίσω τους κάποια συγκεκριμένη μυστική εδελφότητα, κάποια συνωμοσία, για ο τόπος με τέτοια βιβλία. Και ακόμα και στα πράγματα δικά μα τα ελληνικά, ε, κάποια επιτυχημένα ας πούμε να το πω έτσι βιβλία ε, περισσότερο που κάποιε κάποιες συστηματικές ε, καταστάσεις, αντροφή σε ολόκληρο είδος, και ε, τώρα ε, έχω γεμίσει ο τόπο με βιβλία ε, τα οποία πολλές φορές είναι απλά δακρύβρεχτα και τίποτε άλλο πάμε στο επόμενο τραγωδάκι το οποίο θα μου επιτρέπεσε να, να το αφιερώσω στη τζάζι Thank you. Fuck! you sing I think I thought I saw you try every whisper of every waking hour I'm choosing my confessions trying to keep an eye on you like a hurt lost and blind Said too much. I set it up. Consider this. Consider this. The hint of a century. Consider this. The slip. That brought me to my. you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try But that was just a dream That was just a dream that me. Λεπίζω όλοι έτσι να είστε λαμπεροί και ευτυχισμένοι, ε, γιατί όχι άλλωστε. Ε, να συνεχίσω λοιπόν, λέγαμε ότι τα βιβλία που διαβάζουμε και τα βιβλία που εκδίδονται ακόμα περισσότερο... Ε, Υπόκειται και στο θέμα μόδα ή τη συνηθίζεται της μια εποχή. Πάρτε παραδείγματος χάρη πόσα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια οικονομικού περιεχομένου. Τώρα με το κοινό ονομαζόμενο μνημόνιο ή τα μνημόνια πόσα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει που εξυπούν τα οικονομικά στοιχεία εξηγούν τον καπιταλισμό τα οικονομικά συστήματα εξηγούν, εξηγούν και εντάξει, λέει σκέφτεται κανείς, καλά ρε παιδιά πού ήσασταν όλοι εσείς τόσο οικονομολόγοι τόσο η ανάλυση πριν γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε αυτά πριν ε, μετά Χριστό προφήτες, ξέρετε <χω> δεν γίνεται ε, θα έχει όλα αυτά τα βιβλία ε, βγει πριν τη καλές εισαγωγικά ε, εποχές και λέγανε ότι παιδιά κοιτάξτε πάμε έτσι κάνουμε αλλιώ. έτσι είναι η ανάλυση που ήταν όλοι αυτοί εγώ θυμάμαι το βιβλίο που βγαίνουν τότε ήταν πως να παίξετε κάποια όχι όλα οι οικονομικά λίγα που βγαίνουν ήταν πως να κερδίσετε το χρωματιστήριο πως να επενδύσετε μετοχές κλπ τώρα όλοι ανακαλύψανε λαττώματα στο σύστημα Λογικό, αποδείχθηκε το σύστημα, έχει ελαττώματα, αλλά ε, πρόταση για, για, το, για το αύριο, ρεαλιστική πρόταση είναι ο, για το αύριο, δεν ε, ε, δεν βλέπω. Κάποτε ήταν τις ομόδες, θυμάμαι τη δεκαετία του 60-70, ήταν πολύ τις ε, βιβλία με εξωγήινους και τέτοια. Λίγο πηρεασμένοι από την πρόοδο της τεχνολογίας, λίγο από, την κα, από την το ταξίδι των ανθρώπων στη Σελήνη, το διαστημικά προγράμματα το, το, το, των μεγάλων δυνάμεων, ε, είχαν βγει πολλά βιβλία για του εξωγήινους κλπ. Αντίστοιχα, λοιπόν, βλέπουμε ότι κάθε εποχή έχει τα δεκάτες, δεν είναι... Μόνο η δική μα εποχή, ε, με τη βιβλία δεκαετία του 1990, που είχαν περάσει και η χώρα μα κάποια χρόνια ιδιαίτερη ξηρασία. Ελπίζω ότι θα θυμάστε, πιστεύω ότι θα θυμάστε οι περισσότεροι. Λοιπόν, τότε που είχαν βγει ένα σωρό βιβλία οικολογία, ε, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντο, θα έλεγα, γιατί λέγοντα οικολογία, πολλέ φορέ, και αφαιρούμε σε αυτά τα βιβλία, προσβάλλουμε του επιστήμονε, του οικολόγου, ε, άλλο ε, πριβαλλοντικά να το πω έτσι βεστιτοποιημένος άλλο πράγμα η οικολογία έτσι, και ο οικολόγος επιστήμονες. Καλό να μην τα συγχέουμε αυτά τα δύο. Και έτσι είχε μια σειρά βιβλίων ε, κλπ. ...για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούσαν... την τρύπα, το, το, το βόζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπείου ...και εδώ στο αναλύσεις... ...έχουμε και μία τάση, να είμαστε όλοι ειδικοί, ...με το κάθε τύπο που απασχολεί την επικαιρότητα... ...και λογικό είναι και εκδοτικό και εκδοτική... Και ...επιχειρήσεις είναι έτσι, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και να θέλουν να κεφαλοποιήσουν πάνω στο ενδιαφέρον του κόσμου. Γιατί κατά ψέματα, πώ ε, πώς θα τραβήξουν ο συστηματικός, ο αναγνώστης, ο συντοπημένος βιβλιοπούλος ε, μάλλον δεν θα διαβάσει τέτοια βιβλία. Πώς θα τραβήξουν όμως τον περίσταση έχου αναγνώστη, ε, πώς θα τον βάλουν στο βιβλιοπολίο στη βιτρίνα χρειάζονται και τέτοιε τεχνικέ ε, να πιάσουν όπως λένε το το ακούμε συνέχεια, τον παλμό τη και είναι να μπορεί το πως εδώ σε λίγο χρόνο βρίσκουν ε, ε, έτοιμα τα βιβλία. Φυσικά εντάξει, λογικό είναι στους εκδοτικούς οίκους, ε, φαντάζομαι κατατίθεται κάθε σε πόνημα του καθενός που έχει γράψει και δεν είναι δύσκολο φαντάζομαι και έναν εκδοτικό οίχο να έχει μια παρακαταθήκη από ε, πρωτόδειπα που προτάσει για κάθε πιθανο ή απίθανο θέμα και που μόνος ε, με ε, η επικαιρότητα το προσφέρει ε, το, ναι, το καθεστήριση πρόσφορου να το ετοιμάζουν και να το δίνουν, να ξεχνάμε άλλωστε στις εποχές της ηλεκτρονικής πλέον είναι Πολύ πιο εύκολος και σύντομος ο δρόμος από το χειρόγραφο που πλέον ε, δεν νομίζω ότι σπανίως θα είναι χειρόγραφο, τις περισσότερες φορές κάποιο αρχείο θα είναι υπολογιστή, από το πρωτότυπο το τέλος πάντων στο τελικό ε, αποτέλεσμα. Λοιπόν, επομένω, Βλέπω σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος τη εκπομπή μα. Ε, θα πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι Και θα γυρίσουμε για την αποφώνηση Θα μου επιτρέψει και αυτό το τραγουδάκι Να το αφιερώσω στην Ελένη Που μου έχει σταθεί ε, πάρα πολύ Είναι και αυτή βιβλιοφιλος Έτσι και είναι πλαί μου όλα αυτά τα χρόνια και με στηρίζει. Αυτό το τραγούδι, Brian Adams, Everything I Do It For You, πρωταγωνίστηση και στην ταινία Ρόμπιν Χουντού, Βασιλιά των Κλεφτών. Πολύ μεγάλη επιτυχία και ταινία. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνω με την εκπομπή. Εδώ θα σα αποχαιρετήσω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου για την ακρόαση και την παρέα που μου κρατήσατε. Ελπίζω να σα άρεσε η σημερινή μα εκπομπή. Ήταν λίγο διαφορετικά τα τραγούδια από σας σα έχω συνηθίσει. Είναι αλήθεια. Ε, Ακολουθούν στι 9 ο Λουκά με την εκπομπή του CD, βινίλια και μαγνητοτενίε. Και στι 10 ο Δημήτρη με τι μουσικέ του διαδρομέ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλή εβδομάδα και να διαβάσετε και κανένα βιβλίο μέσα στην εβδομάδα. Έτσι, θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη Κυριακή. Καλό σα βράδυ.